Στοίχη 26.38 Ο Ευαγγελισμός της Παρθένου Μαρίας 26 Κατά δε τον έκτον μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ απεστάλει από τον Θεόν ο άγγελος Γαβριήλ εις μίαν πόλην της Γαλιλαίας που ελέγεται ο Ναζαρέτ 27 προς μίαν κόριν αραβονισμένην προς Άνδρα του οποίου το όνομα είναι το Ιωσήφ και η κόρη αυτή κατήγεται από το του Δαβίδ και το όνομα της κόρης είναι το Μαριάμ 28 και αφού εβήκει ο Άγγελο στο δωμάτιο τη της είπε «Χαίρεσαι η οποία έχει λάβει πολλά και εξαιρετικά χάρητα από τον Θεό, ο κύριο είναι μαζί σου, και αυτό σε χαρίτωσε. Έχει ευλογηθήσει όσο καμιά άλλη από τα γυναίκα. 29. Αυτή δε. Όταν είδε τον άγγελον, εταράχθη πολύ από τον λόγο που της είπε και σκέπτε το μέσα της, ποια σημασία και ποιον σκοπό να είχε ο χαιρετισμός αυτός. 30. Και είπε ο άγγελος εις αυτήν, «Μη φοβήσε Μαριάμ, του αντίον πρέπει να χαρεί, διότι εκρήθης αξία εξαιρετική αευνίας από τον Θεόν». 31. Και η δου η χάριση εξαιρετική, που δεν την έλαβε ποτέ καμία άλλη γυναίκα και την οποίαν μόνον εσύ να λάβεις. Θα συλλάβει στην κοιλία σου και θα γεννήσεις ιόν και θα καλέσεις το όνομά του Ιησούν. 32. Ούτως θα είναι μέγας και δια την αγιότητα και δια το αξιωμά του. Και μολονότι τη της ενανθρωπής του θα εξομοιωθεί προς τους ανθρώπους, θα αναγνωριστεί Υιός του Θεού, του υψηλότερου και ανωτέρου από όλα και εξουσιάζοντα αυτά. Και θα τον ανυψώσει Κύριος ο Θεός και ως άνθρωπο. Και θα του δώσει τον θρόνων του προπατορός του Δαβίδ. 33. Και θα βασιλεύσει στου αιώνα ως αθάνατος και παντοτινός αρχιερεύς και βασιλεύς επί των πιστών όλων των γενεών, οι οποίοι θα αποτελούν την πνευματική και αληθή οικογένεια του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος όπως των επιγείων βασιλέων, «Αλλά θα είναι ατελεύτητος και παντοτινή σαν αυτήν που μόνο ο Θεός βασιλεύει». 34. Είπε δε η Μαριάν προς τον Άγγελον, «Πώς θα γίνει το πρωτοφανές και πρωτάκουσταν αυτό, και πώς θα συλλάβω και θα γεννήσω αφού δεν γνωρίζω άνδρα». 35. Και ο Άγγελος απεκρίθηκε τη είπε, «Το πνεύμα του Άγιον που θα σε καθαρίσει από το προπατορικό αμάρτημα και θα σε εξαγιάσει, θα έλθει σε και δύναμης του υψίστου του θα ρίψει την δημιουργικήν και προστατευτική σκέπην και σκιάν της επισού. Δι' αυτό δε και το απολύτως αναμάρτητον και Άγιον Βρέφος, που κατά τον υπερφυσικόν αυτών τρόπων θα γεννηθεί, θα αναγνωριστεί ότι είναι Αυτός ο Υιός του Θεού. 36. Και για να περί του ότι θα γίνει πράγματι το μέγα αυτό θαύμα εισέ, σου ένα άλλο μικρότερο αμέν θαύμα, το οποίο όμως δεν θα το επερίμενες. Ιδού η συγγενή σου Ελισάβετ έχει συλλάβει και αυτοί οι όνι στην γεροντική τη ηλικία. Και ο μήνα αυτό είναι ο έκτο μήνα τη εγκυμοσύνη τη γυναικό αυτή που έω τώρα την έλεγαν όλοι στήραν. 37. Και όμω είναι τώρα έγκυο, διότι δεν είναι αδύνατον ει των Θεών κάθε τι και καταπληκτικών το οποίον ο ασθενή άνθρωπο διαλόγου θα επαρίστανε ω υπέρτερον το δυνάμεόν του. 38. Υπεδέει Μαριάμ. Ιδού είμαι η δούλη του Κυρίου ή πρόθυμος να υπηρετήσω τα σβουλάς του, ήθε να γίνεις με σύμφωνα με αυτό που είπες. Και μετά τον λόγον τη τούτων, δια του οποίου εν πάση ταπεινώσει εξεδήλωσε την υποταγήντηση στο θέλημα του Θεού και να αυτήν εις πρόνοια του, έφυγε από αυτήν ο άγγελος.